Τι να κάνει ha ha ha κάνει ha ha να κάνει η κυβέρνηση, να, να, να κάνει πόλεμο με την Γερμανία Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Κουρούμπλης Αυτός είναι ο Παναγιώτης Κουρούμπλης Πασόκος ε, Τώρα για τα τρέχοντα είναι λίγο σιριζαίος Αν και δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές Δεν έχει σημασία Καλό το Πασόκ, ακόμη πιο καλό ο ΣΥΡΙΖΑ Ο κύριος Κουρούμπλης λοιπόν Ε, πάντα με αυτό το συγκαταβατικό ύφο ότι τι να κάνουμε, όλε του οι περιγραφέ, όλοι του οι λόγοι, όλε του οι τοποθετήσει είναι σε αυτό το πλαίσιο. Ότι τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Σα το χταπόδι μα χτυπάνε, άρα εμεί δεν έχουμε καμία απολύτω ευθύνη. Τα αφαιρεμίρα, τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από το μαρούσι φαντάζομαι και σε άλλε περιοχέ. Άρα σε λίγο θα βρέξει. Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Περίπου όλα αυτά που ζούμε είναι φυσικό φαινόμενο. Τι <συμπή> να κάνει η κυβέρνηση να, να, να κάνει πόλεμο με τη Γερμανία. Τι προτείνετε να κάνετε, παιδιά, για να καταλάβω, δηλαδή. Ναι, αλλά εμείς τα μέτρα τα ψηφίσαμε, Εμεί τα Εμείς κάναμε τα πάντα. Άμα λοιπόν έχεις βάλει τη χώρα σε αυτή την αδυναμία, θα σε κοπανάνε σε χταπόδι. Τι Θα σε κοπανάνε σε χταπόδι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και τώρα έρχεται η ώρα να αναρωτηθούμε ξανά όλοι μαζί Πόσο θα το τα να τα αγοράσω, Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Να μείνουμε στα χταπόδια του Κουρουμπλή. Έτσι λοιπόν, έτσι όπω τα έχουμε καταφέρει, τα ρίχνει και λίγο στου προηγούμενου. Ο ίδιο δεν ήταν ο προηγούμενο. Ο συγκεκριμένο δεν ήταν ο προηγούμενο. Τέλο πάντων, το προσπερνάμε και αυτό. Όλο προσπεράσει κάνουμε. Πηγαίνουμε με ηλικιότητα ταχύτητα. Δεν ξέρω πού, αλλά κάνουμε συνεχώ προσπεράσει και δεν ξέρω πού θα μα οδηγήσει όλο αυτό. Και αυτό το προσπερνάμε και στεκόμαστε σε αυτό που είπε ότι σαν το χταπόδι μα χτυπάνε. Κάποιοι άλλοι χτυπάνε εμά, εμεί είμαστε το χταπόδι, ένα ανώτερο χέρι, μια ανώτερη δύναμη. Οι ίδιοι δεν έχουν καμία απολύτω ευθύνη αφού είναι το χταπόδι που χτυπιέται. Οπότε αποδεχόμαστε τη μοίρα μα και αυτού τι καρέκλε να κάθονται εκεί να κάνουν του υπουργού. Πολύ ωραία λογική. Είναι η γνήσια σιριζέικη, πασοκική, πασόκο σιριζέικη λογική. Τα αφήνουμε και αυτά, κάνουμε μια στάση τώρα στο πλάι της Εθνικής, Οδού. Ο Αλέξης Τσίπρας τι έλεγε στην πρόσφατη πριν κανένα μήνα, 20 μέρε περίπου, στην έντευξη που είχε δώσει στον Αντένα. Κύριε Χαζηγολάου πιστεύω ότι με το κλείσιμο της συνολικής συμφωνίας, Διότι το χρονοδιάγραμμα είναι ω εξή. Έχουμε ήδη την πολιτική συμφωνία. Με βεβαιότητα με βεβαιότητα, με βεβαιότητα, βεβαιότητα σας μιλώ για το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας μέχρι τις, Μάη, μέχρι τις 22 του Μάη. Και αμέσως και στις 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικός στόχος, θα έχουμε και την συνολική συμφωνία που αφορά το χρέος ρεαλιστικό στόχος για τις 22 του Μάη και με βεβαιότητα σας λέω ότι τα ακούσαμε, δεν είναι μοντάζ, απλά τα επαναλάβαμε δύο-τρει φορές, ο ηγέτης της χώρας, ο οποίος έχει εκφράσει και την αισιοδοξία του προχθές, θα φορέσει και γραβάτα, μπορεί να τη φοράει ήδη, τώρα που είναι στο Υπουργείο όχι, έχει πάει μια επίσκεψη, αλλά μέσα στο Μαξίμου σίγουρα φοράνε τις γραβάτες για να δούνε πώ τους πάει και πήγε, έρχονται στους διαδρόμους εκεί μπροστά στο Τζάκι και κάνουν τα μοντέλα της αριστεράς, τους επιτυχημένους παίζουν, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Συνίσταται για πρωθυπουργικά γραφεία υπανάπτυκτων χωρών με λαούς ηθαγενείς. Ε, το είπε πάντως, το ακούσαμε 22 του Μάη, βεβαιότητε και ρεαλισμοί. Χθες βγαίνει ο Τζανακόπουλος στη ΣΥΑΚΟΣΙΟΣΙ και λέει Είχατε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα δοθεί μια συνολική λύση χθες Σα κορώει δεψάνε. Από, κορώ, από πού προκύπτει ή... αυτό, Ακούστε. Αν θυμάστε καλά, σε όλε τι παρεμβάσει μα, αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι είτε θα υπάρξει μια συνολική συμφωνία στι 22 Μαΐου mm? είτε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να γεφυρωθούν όλε τι διαφορέ μέχρι τι 22 Μαου και θα χρειαστούν μερικέ μέρε ακόμα. Επομένω, από πού και ω πού προκύπτει ότι ε, έχουμε εδώ μια παταγώδη αποτυχία τη ελληνική κυβέρνηση, ή από πού και ω πού προκύπτει το γεγονό ότι η ελληνική κυβέρνηση έγινε υποκείμενο κοροϊδία εκ μέρου των εταίρων τη. Πολύ ωραία τα λέει. Ποτέ δεν είχαν πει για 22 ο του το είχε πει για τις 22 ε, Τα λέει εκεί μια χαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο ίδιος ο κυβερνητικός, το ίδιο πρόσωπο, ο Δημητράκης ο Τζανακόπουλος, λίγες μέρες πριν έλεγε. Έχουν μπει τα πράγματα σε ένα δρόμο έτσι ώστε στις, στο Eurogroup τη 22 Μαου να έχουμε την συμφωνία εκείνη που θα δημιουργήσει την, ε, τον καθαρό διάδρομο για την ε, ελληνική οικονομία. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Ούτε για την ελληνική κυβέρνηση, ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς. Κι εσύ Δημητράκη δεν τρως το παίρσου. Κι εσύ Δημητράκη το βλέπει και κλαις. Λουλούδια σπαρμενίας μια η ζωή σου. Κι εσύ Δημητράκη να τρως Άλλο σενάριο δεν υπάρχει Ούτε για την ελληνική κυβέρνηση Ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς Επιτέλους βρήκα κι εγώ ένα προορισμό στη ζωή μου Και Ήρθε η ώρα να αναμορφώσω την ελληνική τηλεόραση Το παρακαλώ. Αύξηξε ο αλλαγιά της τη Παρθανομάρτιο εποχείο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 6 για να προσκυνήσουν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα. Δεν σα τα πάμε τα καλά μετά την αγία Ελένη, το σκήνομα, Έρχονται και άλλοι Άγιοι, Φτάνουν στο αεροδρόμιο με πτήσεις, μαζί με τους εκατομμύρια τουρίστε που περιμένουμε, έρχονται και άγιοι να σώσουν αυτό τον τόπο, είδαν και από είδαν όλοι. Έρχονται να κάνουν ότι μπορούν οι ξένοι, από αλλού σα το χταπόδι μας χτυπάνε, ανώτερη δύναμη ε λοιπόν αυτές, αυτές οι ανώτερες δυνάμεις έρχονται οι ίδιες εδώ για να προσκυνήσει ο κόσμος και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στο παγκάρι για τη διαβίωση Αγίων, κυρίως των Αγίων ε, των υπολείπων που είναι κοντά στους Αγίους. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο το είπε ο Τζανακόπουλο ενώ ο ίδιος Ε, μιλούσε για το άλλο σενάριο. Η φοβερή ευκολία, βέβαια, ο ίδιο είναι και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αν δεν κάνει κολοτούμπα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ποιο θα την κάνει. Το θέμα με αυτή την κυβέρνηση δεν είναι ότι κάνει ο εκπρόσωπο κολοτούμπα. Αυτό λίγο πολύ συνηθίζεται. Το έχουμε δει. Εξετάζουμε πια τον κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο, πώ κάνει την κολοτούμπα και τι κολοτούμπα κάνει. Πόσου κύκλου, στροφέ, περιστροφέ και όλα τα άλλα. Το θέμα είναι ότι κάνουν όλοι άλλοι κολοτούμπα κολοτούμπε πάνω στι κολοτούμπε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μα απασχολήσει μελλοντικά σε κάποιο συμπόσιο περί κόλο τούμπας. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κάποιον αδίστακτο, μια αδίστακτη φωνή, μια αδίστακτη λογική, γιατί το πρόσωπο δεν μας απασχολεί μας εδώ, με τις λογικές έχουμε να κάνουμε, με τον τρόπο σκέψης, τρόπο αντίληψης, που σημαίνει και τρόπος δράσης. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος λοιπόν μόλις θα μας πει τώρα ότι όλα αυτά που έχουμε συζητήσει για μέτρα Δεν είναι κάτι, δεν έχουμε δώσει ουσιαστικά τίποτα στους ξένους Τους κοροϊδέψαμε Μα πήραμε ε, όπως είπα προηγουμένως Δύο χρόνια για να ξαναξεκινήσει η οικονομία Χωρίς πρόσθετα μέτρα Και όποια πρόσθετα μέτρα πήραμε Από το 19 και μετά για να τα εφαρμόσουμε Θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τη λύση του χρέου. Άρα δεν δώσαμε τίποτα Άρα δεν δώσαμε τίποτα Υποσχέσεις δώσαμε ότι από το 19 Θα εφαρμοστούν τα μέτρα που μας για Το Διεθνές Ζωνοσματικό Ταμείο Και αυτά εξωτερωμένα με αντίμετρα Μπράβο Α ένα μηδέν Τους κοροϊδέψαμε. τους ξένους Δεν δώσαμε κάτι Όλα αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν Και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται Κάποια ήδη εφαρμόζονται που θα περικόψουν συντάξει. Θα αυξήσουν φόρου, θα καταστρέψουν και άλλο και άλλο την ήδη κατεστραμμένη οικονομία, τους πολίτες, τις ζωές του πολίτε, τι ζωέ του καθενό. Δεν είναι, είναι υποσχέσει. Κοροϊδέψαμε του ξένου και ξέρετε πόσο εύκολοι είναι οι ξένοι στο να του κοροϊδεύουν οι Έλληνε. Έτσι λοιπόν ο Γιώργο Κατρούγκαλο, γι' αυτό σα λέω, το θα βάζουμε πάρα πολύ. Σαν πολιτικό άνδρα, σαν πολιτική σκέψη, σαν βεληνικέ πολιτικού, ειλικρίνεια, ήθου, πάντα πάνε αυτά μαζί. Είναι και κομμουνιστή, να μην το ξεχνάμε όλο αυτό. Δεν είπε όμω μόνο αυτό. Ότι δεν δώσαμε τίποτα, μόνο υποσχέσεις πετάξαμε εκεί στου ξένου και αυτέ τι έχουμε εξουδετερώσει με τα αντίμετρά μα, περίφημα που η ΕΡΤΑ βγάζει δυο φορέ παραπάνω από ό,τι τα κανονικά μέτρα σε κάτι ωραία γραφήματα που φτιάχνουν που εκεί οι συνάδελφοι. Ο Γιώργος Κατρούγκαλο είπε και κάτι άλλο, πρωτοφανέ και αυτό και πρωτάκουστο, όμω πρέπει να το ακούσουμε γιατί είναι μια επιτυχία τη κυβέρνηση. Πια η πίεση δεν είναι στην Ελλάδα, πού είναι νομίζετε. Τώρα για πρώτη φορά δεν είμαστε εμείς αυτοί στους οποίους ασκούνται οι πιέσει για να πάρουν τις τα δικά τους μέτρα ανταπόκρισης αυτά που, μα, που έχουμε πάρει εμείς. Είναι η Γερμανία. Είναι Γερμανία. Είναι Είναι η Γερμανία. Άφεξε Αγίου Μάμαντος από Κύπρο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 3 για να προσκυνήσουν. Θα ακολουθήσει η μέχρι την πύλη 9. Παγκάρι θα βρείτε μπροστά από την εικόνα. Attention ladies and gentlemen. Saint Mamas has arrived from Cyprus. Will till gate 9. Έρχεται και ο Σεντ Μάμα, όπω ακούσατε, ο Άγιο Μάμα, του Μάμαντος στη Γενική, όπω το έκλεινε η εκφωνήτρια εκεί του αεροδρομίου. Και θα γίνει μικρή, σύντομη τελετή και λιτανία Παγκάρι θα βρείτε. Πάντα υπάρχει ένα παγκάρι σε όλα αυτά. Γιατί όπω δεν υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει κάμερα, έτσι δεν υπάρχει Άγιο αν δεν υπάρχει παγκάρι μπροστά του. Κάθε Άγιο θέλει ένα παγκάρι μπροστά του. Θέλει και την πίστη των ανθρώπων, αλλά κυρίω επιζητεί ο Άγιο το παγκάρι. Γιατί χωρί παγκάρι δεν υπάρχει. Άγιος. Όλα αυτά είναι γνωστά χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν έχουμε στριμώξει και τη Γερμανία που όλα τα φώτα είναι πάνω της και πρέπει να τοποθετηθεί μέχρι τις 15 Ιούνιου. Όπως θα ακούσουμε στην πορεία από τον Τζανακόπουλο στο δεύτερο μέρος είναι μια όλοι μαζί το αποφασίσαμε και κυρίως η Ελλάδα να το πάμε το Eurogroup στι 15 γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που Μα δώσανε προχθέ, άρα του εκβιάζουμε, πάλι του τριμώχνουμε και στι 15 θα πρέπει να είναι για αυτού ένα Eurogroup πολύ κρίσιμο. Πλέον τα κρίσιμα δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού. Όπω ακούτε, χταπόδι είμαστε. Ο Κατρούγκαλο λέει ότι πιέζεται η Γερμανία πια. Τα έχουμε καταφέρει μια χαρά στα διεθνή. Εδώ έχουμε κάτι θεματάκια στην Ελλάδα, με κάτι διαπλοκές, με κάτι χοντροκομμένες ενέργειε που γίνονται. Όχι, δεν γινόντουσαν παλιά, πάντα έτσι γίνονται. Ιδιωτικά μέσα ενημέρωση και εξουσία πάντα διαπλέκονται. Γι' αυτό υπάρχει το ένα, για να διαπλέκεται μετά το άλλο. Χωρί το ένα, το άλλο δεν μπορεί να υπάρξει. Τέτοιου τύπου εξουσίες δηλαδή που στρέφονται πάντα κατά του λαού θέλουν συμμάχου όχι στο λαό, απέναντι στο λαό. Με κάτι ξεκαρφώματα, ναι υπάρχουν αρκετά, αλλά ο στόχος είναι μόνιμος και ίδιο Όλα αυτά τα θέματα που κάποιος θα τα έλεγε και ηθικά και σε μια αριστερή κυβέρνηση ότι δεν ταιριάζουν ο Δημήτρη Τζανακόπουλο τα αντιμετώπισε στο... σε ερώτηση που δέχτηκε και είχε να δώσει μια πολύ πρωτότυπη αλήθεια απάντηση. Ε, θέλω κλείνοντα να σα ρωτήσω και γι' αυτό το θέμα που έχει προκαλέσει η θύελα τι τελευταίε ώρε, και αναφέρομαι στην εξαγορά του 20% του ΜΕΚΑ από τον κύριο Σαββίδη. Εσεί είχατε κάνει α, και προ ανακούφιση θα έλεγα του ελληνικού λαού σημαία το θέμα κατά τη διαπλοκή, κύριε Τζανακόπουλε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίεργη συναλλαγή. Α, υπάρχει πραγματικά κατηγορία αντιδράσεων, είμαι σίγουρη ότι το καταγράφετε, και σα βλέπουμε να έχετε πάθει αφωνία. Λοιπόν, δεν έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση αυτέ οι εξελίξει. Εμεί εχθέ τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι δεν πρόκειται να α, παρέμβουμε ή να σχολιάσουμε επιχειρηματικέ συναλλαγές στον χώρο των μέσων μαζική ενημέρωση. Κάποτε είσαστε λαλίστα, δύο όμω. Μισό λεπτό, κύριε Κωσιόνη. Αν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό θέμα, τότε αυτό το νομικό θέμα α, μπορεί να κατατεθεί στις αρμόδιες αρχέ. Οι οποίε αρμόδιε αρχέ θα πούνε α, θα πούν τη γνώμη του. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια Και ο Σαβίδης Όποιος βρει στοιχεία πάει στον Ισαγγελέα Τα ντουλάπια τα στοιχεία να τα πάτε στον Ισαγγελέα Μπράβο Έλεγε ο Καραμαλής Συμπλήρωνε ο σημίτης, την περίφημη φράση Όποιο έχει στοιχεία να τα πάει στον Ισαγγελέα Ήρθε ο Τζανακόπουλος χτες Με κάποιο τρόπο Λέει, όποιο έχει στοιχεία ή αν έχει συμβεί κάτι κακό, αν έχει συμβεί κάτι κακό, για όποιο θέμα, τώρα εδώ είναι θέμα διαπλοκή, εντάξει, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα. Γι' αυτό έχουμε του θεσμού και είναι και διακριτέ οι εξουσίε. Η τρίτη, νομίζω, η δικαιοσύνη. Να πάει στην δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι. Πάντα βάζουν αυτό το αν υπάρχει και έτσι γίνεται πιο κομμωδία η όλη συζήτηση, το όλο θέμα. Τα βλέπει όλα αυτά εδώ ο Άγιο και θέλει να έρθει. Α, όχι θέλει, ήρθε μόλι έφτασε στο αεροδρόμιο. Προσοχή παρακαλώ, άφηξη Αγίου Διονυσίου του Νέου από Ζάκυνθο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 11 για προσευχή και μετάνοια. Garish have written the pillar Attention, ladies and gentlemen, St Dionysius the Newest has arrived from Ze Island. Passengers are kindly requested to go at gate 11 to make a praise or confession. Thank you. Please mind the box for poor people between the gates and the platform. Και στα Αγγλικά Είμαστε χώρα τουριστών. Περιμένουμε 30 εκατομμύρια φέτο τουρίστε. Οπότε όλα αυτά βέβαια θα μπουν στην πραγματική οικονομία. Όπω πάντα μπαίνουν αυτά τα λεφτά στην πραγματική οικονομία. Και πέρυσι είχαμε ένα ρεκόρ τουρισμού και αντιπρόπερση πάλι ένα ρεκόρ για τα δεδομένα τουρισμού και όσο τα ρεκόρ αυξάνονται, τόσο όση δουλεύουν στον τουρισμό, όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, γίνονται δούλοι κανονικοί. Κάτι δεκάω, 12 ώρα, κατά νέα παιδιά, δεν βλέπουν το απονίκτα σε νύχτα για να πάρουν 30. Ευρώ μέσα σε όλα αυτά που ακούμε εδώ, που είναι ποικίλη ύλη, ένα μήνυμα τη Καρένινα. Πείτε μα και καμιά χρήσιμη πληροφορία. Ο Καμπουράκη που παίρνει ένα φρέντο και τρία κουλούρια με τρία ευρώ, ρωτάει εδώ η Ακροάτη, ρωτά τον αύριο, δεν ξέρω αν όλα αυτά δήλωσε ότι τα κάνει με τρία ευρώ. Εγώ τον βλέπω μπουκωμένο μονίμω να τρώει και να πίνει, ε, δεν ξέρω αν του στοιχίζουν τρία ευρώ. Ρωτήστε τον αύριο, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ άμα τον δω έξω. Να θέσω το κομβικό αυτό ερώτημα για την καθημερινότητά μα. Γιατί κάτι τέτοια έχουν μείνει πια να είναι κομβικά για την καθημερινότητά μα. 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα να μιλήσετε, να ανταλλάξετε απόψει, στου γόνιμου διαλόγου που συνηθίζετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και νότο το σα και όλο αυτό στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο τύποπικρεαλfm.gr. Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε κάποτε τις λέγαν προγραμματικές δηλώσεις τώρα θα λέγεται πρόγραμμα καναλιού γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε αν δεν υπάρχει κάμερα, αν δεν έχει κανάλι δεν είσαι τίποτα σε αυτή τη ζωή Το πρόγραμμα του ΜΕΓΑ. Τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος, το C5 του 2018. Το πρόγραμμα του ΜΕΓΑ. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακού του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 2017. Το πρόγραμμα του Μέγα. Ο Σόμπλε είναι ένα πολύ σοβαρό και σεβαστό. Πολιτικό και αντίπαλο, αν το πω έτσι εντό εισαγωγικών. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή, Με μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίε. Διότι ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, ναι, αλλά όχι στον α, ίδιο άνθρωπο. Α, α, το α, πρόγραμμα α. του ΜΕΓΑ. Φαρότη βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να βγούμε επιτέλου στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπολη. Πω που έχουν να γράψουν οι εφημερίδε, τι το θέλαμε το κανάλι. Και τώρα έρχεται η ώρα να αναρωτηθούμε ξανά όλοι μαζί. Πόσο πουλάνει το μέγκο τα το χωράσω. Τι, <Τι, <Τι>, είναι, <αλυπωδία>. <Τι>, <Τι> Την Ολίβια να φωτογραφήσει τη Σίλβια του Ξέρεις αυτή τη Ζάμπλουτη που έχει δικό τη κανάλι. Σιγά-μωρή, πώ κάνεις έτσι. Κι εγώ η Ζάμπλουτη είμαι. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις δικό σου κανάλι. Και τι, δεν μπορώ να αγοράσω ένα με θέλω. Α, περίμενε. Τζούλετ, παρέμονη σε... τηλέφωνο καιρότα. Πόσο πουλάνε το ΜΕΚ να το αγοράσω. <laughs> ήταν ζωντάνη σύνδεση με γραφεία επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αγοράσει το Μέγκα υπάρχουν έτσι και πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν το Μέγκα και δεν ξέρουμε σε ποια χέρια ενό ή πολλών θα καταλήξει το χιμήρα του πάντω να είναι Πάντα τη διαπλοκή, να στηρίζει με φανατισμό κυβερνήσει και να είναι πολλοί οι του. Θα δούμε αν αυτό θα αποδειχθεί στο άμεσο μέλλον. Τώρα, που τελειώνουμε με το παλιό και αρχίζουμε με το καινούργιο όπω όλοι ξέρετε. Το πρώτο πληθυντικό έχει μια αξία, αλλάξαμε θέμα. Το δώσαμε, δώσαμε. Όχι δώσαμε, δώσαμε που λέμε όταν έρχονται να πούν τα παιδάκια τα κάλατα, Αλλά όταν ε, το λέει ο Τζανακόπουλο για την αναβολή που όλοι μαζί αποφασίσαμε στο χθεσινό-προχθεσινό Eurogroup. Η ελληνική πλευρά όπως και πολλοί από τους συμμετέχοντες στο χθεσινό Eurogroup θεώρησαν ότι η λύση η οποία προτάθηκε έχει ασάφειες με αυτή την έννοια Α, θεωρώ ότι ήταν ορθή η πολιτική επιλογή α, να δώσουμε μια αναβολή λίγων ημερών να δώσουμε μια αναβολή λίγων ημερών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν α, πιο καθαρή λύση η οποία θα δώσει και οριστική διέξοδο α, στην ελληνική οικονομία και θα ανοίξει έναν καθαρό διάδρομο έτσι ώστε να βγούμε από το πρόγραμμα οριστικά και αμετάκλητα τον Αύγουστο του 2018. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί η Ελλάδα, οι δανειστές. Οι χριστιανοί στο κολοσσέο τα λιοντάρια αποφασίσαμε για μια αναβολή και το πάμε για 20 μέρες πιο κάτω όλοι μαζί γιατί είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού τους έχουμε στριμώξει και τους αναγκάζουμε να κάνουν και κολοτούμπε μέχρι να έρθει το κρίσιμο Eurogroup του Ιουνίου στις 15 που θα φάνε και τα μούτρα τους ιδανιστές γιατί δεν έχουν καταλάβει με ποιου ακριβώς έχουν μπλέξει. Ναι. Τι ναι Μαρή, τι ναι, θα σκάσετε που θα τα πάρει να πούμε ο Σαμβίδης στο Μέγκα, θα σκάσετε, άμα τα έπαιρνε καλά σκολόγαυρος δεν θα κάμπλατε έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά μην αποκλεί στο ενδεχόμενο να μπει και κάποιος σκολόγαυρος μέσα. Το Μέγκα πάντα ήταν της πολυσυμμετροχικότητας. Το είπες πολύ σωστά. Αποστόλησε πήρα νέα κυρία τώρα και λέει δεν κατάλαβα, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν κατάλαβες ακόμα. Να, ναι, για. Α, ωραία. Έλα, για. Γεια σου αγαπητέ Ποστόλη, να σου ειστηθώ. ο συγκρατούμενο επιχούντας του Λιπιού μισοτάκι που σου είχα ξαναπάρει ή ο παλαιός Πατησιώτης που σου Για τα μέτρα και τα αντίμετρα μία σχέση που έχουν είναι η εξή Μέτρα. Μέτρα εσύ τις ώρες να μετρώ τις χώρες που έχουν πολεμό. Μέτρα εσύ τις ώρες να μετρώ τις βόρες Μέτρα και... εσύ χώρες... oh, oh, oh, oh, oh. Λοιπόν, μέτρα σου κόβουν τον αχέρι. Αντί αντίμετρα σου εμφυτεύουν στον αγώνα του άλλου χεριού ένα δάχτυλο από χιμπαντζή, αν πιάσει και αν δεν πιάσει η του αλλά και να πιάσει άχρηστο είναι. Α, τι είναι, για να μην μας δουλεύουνε δηλαδή. Αντερέ τη χερή, γλιτώ σαν οι συνάνεδευτομέρα θα αρχίσουν να παίρνουν λεφτά. Ρε. Ναι, ναι, πολύ με τα τσουβάλλια θα τα φέρε ο Ιβάν. Γιέτε, φιλάω όταν ανοίξει, σιγά σιγά το κανάλι. Έτσι, δεν λέκατε. Τα... Όχι, το κανάλι θα ανοίξει και καλά θα κάνει να ανοίξει. Αν θα πάρουν λεφτά εργαζόμενοι να θέμα. Για πώ δεν θα πάρει δεδομένοι. Ναι, ναι, τα γρωστούμε θα έρθουν τσουβάλια. Εντάξει, αυτό ίσω να έχει δίκιο. Τουλάχιστον οι τράπεζε νομίζω πήραν το 75%. Το 4% μεριά. Είδαμε και την εκαθάριση του δόλου που έχει μέσα ο καθαριστή 30 ευρώ. Νεμίζω λεπτά γιατί έχω Ο συνταξιούχος τώρα πλειώσει ένα ανακεφαλό επίσης Νομίζω θα πάρουμε 4 εκατομμύρια οι Από τα πέντε. Έτσι έμαθα Ναι Κάτσε γιατί εδώ πέρα τα πράγματα τα λέτε όπως τα έχω Άρα τι μυρίζει Σουτηρία μυρίζει Άρα Φε... τι μυρίζει Επόμενη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών Σούπερ Φοβάστε τον ανταγωνισμό με το σαβίδι που θα σπεράσει την προπαγάνδα, έτσι. Όχι αγάπη, τον ανταγωνισμό δεν το φοβόμαστε. Α, όσο περισσότερο α, τόσο. τόσο καλύτερα, δεν κατάλαβα. <χι> όχι να έχουμε λίγα κανάλια, 4, που ήθελε ο υπουργό του Φιάσκου. για να είναι κλογισμένοι εργαζόμενοι να μην έχουν πού να πάνε να είναι μεταξύ τεσσάρων. Άσε Άσμα, να μπει και ο Σαβίδι, να μπει και ο μαρινάγει, να μπει ο πιο στέλη, Όσο περισσότερο, α, τόσο, τόσο, τόσο καλύτερα. Άσε που έχω βάσει υποψήψει ότι τελικά δεν είχαμε μεταφράσει καλά του Institute του Φλοεντία στο κείμενο και δεν εννοούσε τέσσερα κανάλια, εννοούσε 4 μειμόνια. Όσο πολύ πολλά κανάλια, αρχίζουν, αρχεί να Απλά επειδή είσαι εσύ για σένα φαντάζομαι είναι όσο πιο πολλά μνημόνια τόσο καλύτερα. Αρκεί να πληρώσουμε πάλι το ίδιο σήμερα. Ξέρει τι είπα σε μια πελάτησα σήμερα που μου λέει παιδί μου πώ βλέπει τα πράγματα. Τη λέω πόση συνταξιπέδη μου λέει 700 ευρώ. Θα πάρει και 13η. Το λέω σήμερα που είναι Μάιο. Θα πάρει τη λέω τα Χριστούγεννα και 13η. Και 15η πες τσάμπα είναι γιατί να μην το πει. Έλα με ορίχιονάτη, καλά. Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι άχρηστη, Μπορώ να βρω το θάρρο να ευχαριστήσω τον Ιβαν Σαβίδι μέσω τη εκπομπή σου. Βεβαίω, γιατί όμω να το πω, ρε, παιδί μου, γιατί ήθε κάποιο επιτέλε να επενδύσει στην Ελλάδα με την κάτι του λεφτά ασφαλό. Και για τη δικιά μα τη φουκαριά τη Μανά για τη δικιά του, μπορώ να τα αποσταρώθηκα. Α ναι, ναι, βεβαίω. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θέλω να σα ακούσω παλούδε να μιλά ρώσικα. Αυτό δεν το έχει καλά ακόμα. Ε, σιγά, σιγά <laughs> δεν αποκλείται. Λοιπόν, Νταβάι Τιβάν, μια σχέκα εδώ για παρασκήνια λέει καλάσκα, για βόρροκίσκ μια καρατσίστη καραβόσκα για τα πρόβατα τα βόσκαμε στην την για όπως ο Χαρικλής, Έχει κάνει συμπαρέμερος, είδες σε βλέπω εγώ Εγώ ρε όχι Δεν ήταν του ποτέ Θα του πω κι εγώ κάτι για τέλος Ναρόντινα για Σβησέινα για Βαϊνά Τι είναι αυτό Γιατί ξέρει τι ήταν το προηγούμενο για και αυτό, δεν τάگی αυτό που κάνουμε. Και θες εκεί σε ηγέρεις ηνάθε σε όλους. Έχει μια πολύ μεγάλη γινειότη. Στόχος μας να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή. να ελέγξουμε τα μέσα ημερώσης. Είναι ένα λάθος αυτό δεν μόλις ακούσαμε γιατί δεν είναι μόνο το μέγα, στη δική τους διαπλοκή όπως πολύ ωραία το λέω ο Άλεξις, τσι είναι αληθινό. Ε, ο καλλιτέχνη, ο σοβαρό καλλιτέχνη, ο στιβαρό καλλιτέχνη, ο λαϊκό καλλιτέχνη οφείλει να είναι δίπλα στο λαό. Και όταν χυμάζεται ο λαό, ένα λόγο παραπάνω, θες τον καλλιτέχνη δίπλα σου. Έτσι λοιπόν, είδαμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, πήγε στο λαό που πεινάει, στο λαό που αγωνίζεται καθημερινά, μέρα και βράδυ. Πηδάει εμπόδια, κολυμπάει, είναι ρακένδυτο. Δεν έχει να φάει στην κυριολεξία όμω, δεν έχει να φάει. Χάνει κιλά. Βρέθηκε λοιπόν ο μεγάλο καλλιτέχνη, Σάκη Ρουβά στο Survivor. Πιστεύω ότι τα δικά τους λόγια θα είναι λόγια που θα αγγίξουν πολύ κόσμο, θα ακούσει ο κόσμος ε, ανθρώπους ε, να συντάνε για την αλληλεγγύη και την προσφορά, την κοινωνική προσφορά από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πεινάσει, έχουν περάσει δύσκολα. Ε, βεβαίως από επιλογή όχι από ανάγκη Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία Την ψυχολογική, την πνευματική και τη σωματική Εδώ μπαίνει ο τηλεθεατή αυτή τη διαδικασία που βλέπει του άλλου να πεινάνε και τρώνε τι χαρίδε. Ο Σάγκη Ρουβά, λοιπόν, βρέθηκε για φιλανθρωπικού σκοπού σε ανθρώπου που έχουν πεινάσει, που πεινάνε κάθε μέρα και του βλέπουμε όλοι να πεινάνε. Λογικό, ο καλλιτέχνη, τέτοιο καλλιτέχνης να βρεθεί σε τέτοιου πεινασμένου και έβγαλε και συμπεράσματα όπω ακούσατε και μιλάει για αυτού που πραγματικά έχουν ζήσει στο πετσί του, του παίκτε survivor, τι σημαίνει πείνα. Εσείς πραγματικά ένα, σε μια μικρογραφία ίσως έχετε ζήσει αντικσότητες, έχετε ζήσει δυσκολίες. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι μπορείτε κι εσείς να κάνετε πραγματικότητα και να δέσετε ουσία σε αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε. <Τι> σε αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο στο Survivor, το συγκεκριμένο ηχητικό. Γι' αυτό το διορθώσαμε γιατί φτιάχνει και την ανάλογη εικόνα. Έτσι λοιπόν παρακολουθούσαμε χτες εμείς το τηλεοπτικό κοινό, τα κανάλια όλα αυτά που έχουν φροντίσει για τη φτώχεια του λαού με μοναδικό τρόπο. Ένα σόου για τη φτώχεια. Ένα show για τη φτώχεια και ξεπούλησαν φιλανθρωπία, τη φτώχεια, Παρομοιώσει άλλα αντάλλων, άσχετε, οι παίχτε ενό reality με την πραγματική φτώχεια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Το πούλησαν, το ξεπούλησαν, τάχα μου με το πρόσχημα τη φιλανθρωπία για να κάνουν και νούμερα τηλεθέαση και ταυτόχρονα να ξεπλύνουν και να δείξουν πρόσωπο που νοιάζεται για τον φτωχό. που Όπου φτωχό όμω, ειδικά για χθε, ήταν αυτό που έπαιζε στο παιχνίδι και είναι με το μαγιό όλη μέρα και έχει μαυρίσει και δεν έχει να φάει τίποτα άλλο. Μόνο από καρύδα. Ένα πολύ ωραίο μπέρδεμα, λογικό. Ανάλογο των τηλεοπτικών εκπομπών και των τηλεοπτικών και πολιτικών λογικών που υπάρχουν σε τέτοια κλιμάκια. Όμω, όπω είπε ο Σάκη Ορούβα, που έβγαλε τα κατάλληλα συμπεράσματα από αυτή του την επίσκεψη σε πεινασμένου, πραγματικά πεινασμένου όπω του είδε όμω, όλοι αυτοί από εδώ και πέρα θα αποκτήσουν αξίε. Σίγουρα υπάρχει μια τεράστια κόποση μετά από 100 ημέρε σε αυτέ τι συνθήκε εδώ. Και μιλάνε με τα λόγου γνώσεω, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά τι λένε. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που άκουσα, όπω παραγγελματο χάρη ότι <laughs> πραγματικά όταν θα βγουν έξω το φαγητό θα το σκέφτονται διαφορετικά και θα το υπολογίζουν διαφορετικά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω ότι θα συμβεί. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να βγουν 10 παίχτε από κάπου. Και να εκτιμούν το φαγητό περισσότερο. Θα μπορούσαν να το εκτιμήσουν και άλλοι εκατομμύρια το φαγητό, αλλά δεν είχαν την τύχη, δεν είχαν την τύχη να πάνε να παίξουν σε ένα reality. Δεν είναι καθόλου μοντάζ, ρωτάει εδώ Χριστίνα Μια Κροάτρια, ένα μοντάζουλα αυτό με το Σάκι. Όχι, είναι δικέ του απόψει. Είπαν και οι παίκτε κάτι ανάλογα. Εμεί διαλέξαμε εδώ το Σάκι ω τον αγαπητό τραγουδιστή που είχε αγωνιστεί τότε να μείνουμε στην Ευρώπη. Θυμόσαστε, για να μην έχουμε πεινασμένου. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έχουμε πεινασμένου. Του είδε, του άγγιξε στο survivor πολύ μακριά από εδώ, στον Άγιο Δομ Ναι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πού... Για να ερθώθώ. Γιατί να έρθετε, δεν σα καλέσαμε. Έτσι κάλεστο, σα αρμένη κυβέρνηση θα κάνετε. <laughs> Πάνο μου έπεσε γιατί δεν άρχισε εδώ. Είχα όρεξη εγώ να δω κόσμου. <laughs> και δεν όρεξη. Τι θα έκανε γνωρί στον κόσμο. <laughs> ναι, αλλά όχι από κοντά, από το τηλέφωνο να τα πούμε. Όσοι ώρα θέσει. <laughs> είμαι τώρα για να δέχονται επισκέψει. <laughs> δεν είμαι. <laughs> έχω ασειριστά <laughs> είμαι με το βραγί. Πάλι <laughs> κάτι επάνω. Και δεν μου λεφί σε πιο ύψο και φυσική το μαρθίζεται. Ξιλά, πολύ ψηλά. 1800 υψόμετρο. Τόσο πολύ. Ε, ναι, <laughs> ε, ναι. τι όλοι μα κιλά. Λακίες. Ε, γι' αυτό τηνόμαστε. Αλλά εγώ επαναστάτης και εδώ Στο βουνό με το βρακί Έτσι είναι η φίλε Έτσι είναι, η να δεις Δεν μου λες χτες αυτός ο γυμναστήριακούλης Πού το βρήκε το δημόσιο υπάλληλο που πήρε 250.000 εφάπαξ Πού είναι αυτός, ποιος είναι Γιατί θες να τον κάνεις παρέα, να σε βγάλει κόμανα? Όχι, γιατί δεν υπάρχει Όχι. Έχετε ψάξει εσεί σε όλε τι περιπτώσει και ξέρετε, Όχι. Α, α, α, α, επειδή το είπατε με μια σιγουριά. <laughs> Χαρητωμένο τώρα, ναι, για πάμε άλλο θέμα, ναι. Δεν μπορεί να μα πει όνομα ποιο είναι αυτό ο δημόσιο υπάλληλο, γιατί και ο μου, εμένα, 31 χρόνια δεν είναι στο δημόσιο. Αλλά δεν θα πάρει τίποτα, α πούμε, στον ύπνο του. Μήπω να γινόταν και αυτό κομματικό τέλεχο, να τα κατάφερνε καλύτερα. Α, μάλιστα. Α. Ναι. A <Ποή> θα ήταν, <έτσι>. Α, <στολίες> <λες>. <στολίες> ε, δεν πιστεύω ήταν. Δεν ξέρω, εγώ κανα στο εφεόστο, πιστεύω. πιστεύω. Θα ήταν που έπιασε την καλή. Τέλος πάντων. Τι να πω, <Περά> <Περά> τη αποστόλη. Εντάξει, αποστόλη μου Εντάξει, σου πω: Έχω μαζευτεί εδώ με τα παιδιά και σε πήρα να ακούσουν τη φωνούλα σου και του είπα ότι είσαι σχέση μου. Τι του είπε? Ότι στη σχέση μου. Δεν δέχομαι. Έλα, δεν δέχεσαι τώρα. Να σου πω με τη Λουκάμιλου Σμπρίν για αυτό μετά. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν έχω σχέσει. Και δεν έχω σχέσει κυρίω με μαλάκτε. Το πάει το ζουρνά ο Τσίπρα. Για πε τώρα. Δεν χορεύουν ακόμα οι αγορέ, όπου να είναι σιγά σιγά <Περά> όμω να είναι <Περά> έτοιμε. Ένα ποδαράκι να κρατάει το ρυθμό το βλέπω. Απλά <Περά> τώρα ο Τσίπρα θα βαράει το ζουρνά με <Περά> γραβάτα. Φο κάτι σε παρακαλώ, Πολύ μπορεί να μου πρόσφερε ένα φουσκωτό με το τρέιλε και με τη μηχανή έτοιμο για τη θάλασσα. Ναι, καλά, γιατί όχι, σιγά να. Θα σου δώσω ένα από τη συλλογή από αυτά που περισσεύουν, αυτά που δεν χρησιμοποιώ πια. <ΣΣΣ> και τι να το κάνεις Μόλι το φουσκωτό. Μα το Όπου <Ρίως> <Ριώπου> θέλει <δεύτερος> να ψαρεύει, μου έφυγε στη Γαλλία και κάνει μεταπτυχιακό και μου έχει μείνει αμανάτη. Ακίνητο, σκεπασμένο καινούριο. Δεν έχει κανένα να το πάρει, είμαι ραφίνα. Α, το πουλά ή το χαρίζει. Το πουλάω, γόρι μου. Πόσο. Τα, θέλω να Πόσο. Τρία χιλιάρικα. Σάβα, πράγμα, ε. Είναι καινούριο, έλα να το, το, το, το, το δει. Ραφίνα είμαι. <στάμι> ναι, ναι. Καλά, θα το στο μυαλό μου, 30... τσάμπα. Πόσα μέτρα είναι. Τρία σαράντα. Τι θα κάνουμε όλοι, τρία σαράντα. Τρία σαράντα δεν χωράμε τρει άνθρωποι να ανέβουμε πάνω. Εμείς στην το πάνω. Εμεί δεν ψαρεύουμε, κάνουμε το άλλο, δεν έχουμε ανάγκη. Ναι, κάνω ό,τι θέλει. Θα σου πω. Πρόθεσε το μόνο. Το θέλουν να το πάρουνε. Δεν γίνεται. Το δίνω και με δώσει. σε τι δίνω και 3-800 το δίνω. Αν αρέσει προσφορά, δηλαδή είσαι εκεί, πάρε να σου δώσει 800 ευρώ παραπάνω. Ε Εγώ σου λέω και 4-800. Σκότωσε το. Όχι 4-800, α εκμεταλλευτώ. Ναι, ναι, ναι σωστό. Παρέ το τηλεφωνό μου, παιχνίδι. Δεν το θέλω, γεια. Αυτή η Θήσα η Σεριζέα που ακούγεται σαν κάτι μεταξύ Ντόναλντακ και Άδωνη Γεωργιάδη έχει πολύ πλάκα. Πώ θα γίνει, βάζετε λίγο πιο συχνά Δεν παίρνει, όσο παίρνει θα τη βάζω ναι. Έχουν ενδιαφέρον αυτές Κάνω συλλογή με μετανόητες Συριζέες Τώρα να σου πω τώρα Εγώ που στάω να την ακούμαι πώ είμαι και εγώ Η Συριζέος η ζόχας, μπορεί και αυτό Επασχολεί, έλα γεια σου γεια. Ελά, γεια σου γεια. Τι κάνω, όλα καλά είσαι. Υπάρχει μια φράση σεξιστικού σε περιφόρου. Όχι σεξιστικό, σε δεν το αντέχω. Που λέει άλλο φορτόνι και άλλο ξεφορτώνει. Το ίδιο έπατε και ο ελληνικό λαό με τα μνημόνια, με την κρίση και με το χρέο. Φορτώνει, πώ το νοούμε, όπω έχω φορτώσει ένα κομμενάκι που λέμε. Ναι, Λέ, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Ωραία, Ωραία. άκρο σεξιστικό δεν εγκρίνω γεια. Έλα γεια, γεια σου. <Και> ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, είναι μια έννοια ανατροπής. Πάμε λοιπόν τώρα στο φιλέτο, όπως υπόθηκε προηγουμένως, το οποίο φιλέτο θα ξεκινήσει από τα ευρώ. Μακαρόνια με κοιμά. Τίποτα πιο εκλεκτό. Ναι. Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο εκλεκτό. Γαρίδες αυγολέμωνο. Πιο εκλεκτό. Μπαρμπούνια γανιτά, Φέρε μια γίγανες Αυτή θα είναι η καινούργια ανατροπή στο νέο μέγα. Θα είναι ο Πρετεντέρης, θα κάνει εκπομπή, θα τη λέει ανατροπή Αλλά θα είναι μαγειρική εκπομπή Είναι μια, η κατάρα, όχι κατάρα, η εκδίκηση, η εκδίκηση. Μην κατάρα το Πρετεντέρη μπορεί, αλλά είναι η εκδίκηση της αριστεράς Που πλέον δα, θα έχει τον σε έναν άλλο ρόλο Ελπίζουμε τόσο δημιουργικός όσο, όσο ήταν και στον προηγούμενο του ρόλο Με αυτή την ωραία εικόνα, γιατί όντω είναι ωραία εικόνα σαν Μάγειρας ο Πρε κανονικός μάγειρας, κυριολεκτικός. Σας αφήνουμε γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σήμερα σε πήρα μόνο για ένα φιλί στο στόμα εκείνε τις χιλάρε που βλέπω <σχυλίσαι> στην τηλεόραση. Ράκι μου <σχυλίσαι> για το μωράκι μου εσύ. Γεροντομοράκι μου εσύ. Εγώ είμαι το μωράκι σου, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω πολύ, διότι δεν έχω το καθητοφονάκι. Γιατί ηχογραφώ τι συνομιλίε μα και σήμερα δεν το έχω. Αχ, μη μιλήσουμε, θα πάει τσάμπα. Βέβαια ηχογραφώ κι εγώ, δεν ξέρω άμα σου Το ξέρω, όχι, μου αρέσει που ηχογραφεί κι εσύ. αρέσει, ήταν Κάντε και μαγνητοσκόπηση μα εύχομαι. Ναι, εμά του δυο μόνο. Αχ, μου εσύ. Έχει χτυπήσει η αράχνη. Τι θα πει Ε, τίποτα, τίποτα. Ξέρω τι εννοεί, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό που λε. Απλώ μου αρέσει η φωνή σου, μου αρέσει. Δεν είναι τι, λίγο. Τι, κακό είναι. Όχι, απλώ Το περίσσο φά λέει δεν βλάπτει. Και εμένα μου αρέσει η φωνή του Χατζικολάου, όπω μικρό στην Πάμπλη. Να σου πω, εκτό αυτού, εσύ πρέπει να έχει και άλλα προσόντα που δεν φαίνονται. Α, δεν έχω λέει. Είμαι σίγουρη. Αλλά να ξέρει φαίνονται. <laughs> <laughs> δεν μπορεί να τα κρύψει. Άκουσαμε προσεκτικά. Είναι εκλογές. Επειδή την Τετάρτη είναι φοιτητικέ εκλογέ. Επειδή μα έχουν γαμίσει και ο Τσίπρα λέει ότι ο λαό δεν αγωνίζεται και δεν βγαίνει στου δρόμου. Και άρα μα στηρίζει να κατέβουν τώρα όλοι οι και να ψηφίσουν σε εκλογέ. Να δείξουν ότι δεν είναι χάπατα. Και βέβαια από κουσού, όχι του πλάσιου και των το μνημονίων του διάφορου. Αυτό. Αγάπη μου τι κάνεις Καλά μωρή τι θες Χαθήκαμε Ναι ναι έτσι είπαμε Ε τίποτα ίστρος μηδέν και φαντασία Δεν ξέρω πως φταίει ο Τσίπρας Λίγο τον βαρέθηκα τι να πω Σεξάκι να κάνεις Σε σεξάκι. σεξάκι κάνω εσύ κάνεις Κάνεις και δεν σου έρχεται ίστρος Φώπο βαριέσαι ε Okay, oh, όπου θα... καταλαβαίνω, άμα δεν σου έρχεται και η έμπνευση με το σεξ και δεν ανοίγει το μυαλό. Τι λε, αγάπη μου, εγώ μια χαρά τα είχα πάντα με το σεξ, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Τσαίρε τον ύπνο μου. Λογικό. Πολλοί κόσμοι. Yeah. Λεφτά yeah. θα πάρει, έτσι λένε. Yeah. Άμα βλέπει εσένα. Άμα δει κατά. Yeah. Ελά. Σκληρή yeah. αυτοκριτική, σκληρή. Yeah. Αλλά yeah. δεν κατάλαβα. Όλοι κάνουν κριτική. Αυτοκριτική, κανένα. Είπα να κάνω εγώ. Εντάξει τώρα, λίγο σκληρή. Τέλο πάντων. Είμαι σκληρό, είμαι σκληρό yeah. γενικώ. Yeah. Δεν ήταν εύστοχο. Εύστοχη κριτική δεν σου ταιριάζει κάτι τέτοιο. Κάτσε να σου πω τώρα το όνειρο. Λοιπόν, ήτανε σε ένα δωμάτιο ένα διόρροφο κρεβάτι και από πάνω, είχες μια σκάλα σπασμένη ήταν μόνο τα δύο σκαλάκια τα επάνω γερά και ήτανε και μία άλλη γερίδι και την κρατούσες και μου λέγες ανέβαια σπασμένη, δεν υπάρχει Μας παιδεύεις και στον ύπνο, κατάλαβε. Λογικό μου Ε ναι, λογικό, μετά από τόσο αποθυμμένο λογικό είναι Εδώ στην εκπομπή του αποστολίδι, περμένο. Μπράβο. Ναι, sorry, αλλά φαίνεται, ναι. Πώς με τον αποστολή Εγώ, Εγώ είμαι ναι. Έλαχω, εντάξει, ήθελα κάτι στον αέρα να πω. Αποστολή πάντων δεν το λέω στον αέρα που είσαι έτσι, Πες το. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, σα ακούω από το Sky όταν ήσασταν ναι. με το τίμιο. και να είστε καλά και πάντα, δηλαδή πώ σου πω, γελάω, και να Έλα ρε παλικάρι γιατί διαμαρτυρεται ο κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο του ψήφισε όλου αυτού. Εγώ μόνο του ψήφισα, όλοι δεν ψηφίσαμε. Όλοι δεν ψήφισαμε, Με. Με. Μισό λεπτάκι Με. Όλοι δεν ψηφίσαμε. Δεν... Το μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν, δεν ψηφίσαμε αυτού. Θέλω να σε ενημερώσω. Εγεί δίκαιο ρεσλάρα, αλλά ε, πρέπει να λέμε όμως κάτι να μην μιλάμε του εαφτού να απέξω εγώ για τον εαυτό έτσι κάποιο. Εσύ για τον εαυτό σου για να τον βάζει μέσα, κάποια α... ενοχή μπορεί να έχει. Α... Γιατί έχει να... κάποια ανοχή ενδεχομένω. Και μα στους δρόμους ρε, στους δρόμους κάτω να πούμε, εκεί είναι η διαμαρτυρία στο Πεζοδόνιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακού του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 2017. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Ο Σόμπλε είναι ένα πολύ σοβαρό και σεβαστό.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 Και τώρα έρχεται η ώρα να αναρωτηθούμε ξανά όλοι μαζί. Πόσο πουλάνε το μέγερα να τα χωράσω. Τι έγινε ρε <ρομπάδια> <Τι έγινε>, παιδιά. <ρομπάδια>